Στίχη 44, 56. Φάνατος και ταφή του Ιησού. 44. Ήτο δε ώρα περίπου έξι από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή με συμβρία, και έγινε σκότος η όλην την υγείν, έως τα στρίς το απόγευμα, και σκοτίνιασε ο ήλιος. 45. Και σχίστη στο μέσον το παραπέτασμα που εχώριζεν εις το ναόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. 46. Και φώναξε με φωνήν μεγάλη ο Ιησούς και είπε... «Πάτερ, γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύνη νησέ, παραδίδω εις τα σχήρα σου την λογικήν και αθάνατον ψυχήν μου». Και αφού είπε τους λόγους αυτούς, εξεψύχησεν. 47. Όταν δε είδε ο Εκατόνταρχος αυτό που έγινε, το σκότος δηλαδή και των σεισμών, αλλά και των τρόπων με τον οποίο ο Χριστός ως άνθρωπος που όριζε τη ζωήν του παρέδωκε το πνεύμα του στον πατέρα του, εδόξασε τον Θεό με την ομολογία αυτήν που είπε Πράγματι, αυτός ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και δεν υπατάτο όταν έλεγε τον εαυτόν του ιον του Θεού. 48. Κι όλα τα πλήθη του λαού που είχαν έλθει μαζί εκ περιεργίας για να είδουν το θέαμα αυτό της θανατικής εκτελέσεως, όταν είδαν όσα έγιναν, εγίδεσαν ο πίσω στην την κτυπώντα τα στήθη των εις εκδήλωση λύπης και μετανία. 49. Όλοι δε οι γνωστοί του καθώς και οι γυναίκες που τον οικολούθησαν μαζί από την Γαλιλαίαν, Εστέχονται από μακριά και έβλεπαν και τα περιστατικά της σταυρώσεως του Κυρίου και τα σημεία που ετρόμαξαν όλους και την επάνωδο των ανθρώπων που εκτύπων τα στήθητων. 50. Κι είδου παρουσιάζεται ένα άνθρωπος που ελέγεται ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν βουλευτής, μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου δηλαδή, άνθρωπος καλός και ευεργετικός, συγχρόνω δε και ενάρυτος. 51. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει στην απόφαση που έλαβαν κατά του Ιησού και ούτε στα μέτρα και την ενέργειά των, για των οποίων εξεισφάλισαν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Ήτο δε από την πόλη των Ιουδαίων Αριμαθέαν και είχε πιστεύσει στο περί του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε και αυτός μαζί με τόσους άλλου μαθητάς την βασιλείαν ταύτην. 52. Ο διακεκριμένος λοιπόν καινάρετος αυτό άνθρωπος παρουσιάστησε τον πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. 53. Και αφού το κατέβασαν από τον Σταυρόν, το ετύλιξαν οι συνδόνα και το έθεσαν εις μνημείων σκαλισμένων μέσα εις βράχων, εις το οποίο κανεί ακόμη δεν είχε αποτεθεί και ταφεί. 54. Και ήτο η μέρα Παρασκευή, διότι δεν είχε δύσει ακόμη ο ήλιος. Επλησίαζεν νόμο με το εσπερινό φως να αρχίσει το Σάββατον. 55. Παρικολούθησαν δε μέχρι τέλος την ταφή να γυναίκες, ε οποίοι είχαν έλθει μαζί με τον Ιησούν από την Καλιλαία και παρετήρησαν με προσοχή την τοποθεσία του μνημείου, καθώς και το πώς, σαβανομένων και τυλιγμένοι στην την ἐτέθη σε αυτό το σώμα του Ἰησοῦ. 56. Αφού δε επέστρεψαν στην πόλη, ετοίμασαν πρώτη δύσσος του ηλίου βοτάνια αρωματικά και έλαια ευώδη και κατά Μέν το Σάββατον ησύχασαν σύμφωνα με την εντολή που επιβάλλει η αργία κατά το Σάββατον.